όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Μα αγαπάς Βανά. Καλέ μου, αγαπημένη μου, άντρα μου. Μας καλημέρα σα. Κάθε μέρα, εκτό Σαββάτου και Κυριακής, την ίδια πάντοτε ώρα, ακούτε μια ιστορία, όλο συγκίνηση και πάθο, γεμάτη περιπέτειες και απρόπτα, βγαλμένη κατευθείαν μέσα από τη ζωή μα. Πέστε και στι φίλε σα να την παρακολουθούν. Πικρή, μικρή μου αγάπη. Επισόδιο 11. Η Μπάρετ Οδού Βουίμπολ. Κείμενο. Γιώργος Κοροπούλης Ανάγνωση Άρτεμις Ορφανίδου Ήχοληψία Μίξη ήχου Μουσική επιμέλεια Ο συνεργάτη χωρίς όνομα Συλλογιστείτε πως πρέπει να είχεις τα αυτιά αυτό Όταν είναι φορές που φθονώ τον εαυτό μου Τις ίδιε μου τις αδυναμίες Καχεξία, αρρώστια και πιστέψε ότι μαγαπάτε μόνο επειδή το υποτικό σας πνεύμα της άγγιξε με έναν ασημένιο ήχο. Όπως κι αν είναι, μια υπόσχεση σας δίνω. Πως κανείς, εκτός από το Θεό και τη θέλησή Του, δεν θα μπει ανάμεσά μας. Θέλω να πω ότι, αν Εκείνος μα απελευθερώσει κάποια όχι τόσο μακρινή στιγμή από τη βαριά αλυσίδα αυτής της αδυναμίας... Θα είμαι στο εξής για σας ό,τι επιθυμήσετε τότε. Φίλοι ή παραπάνω από φίλοι. Φίλοι ή κάτι λιγότερο εν πάση περιπτώσει. Έτσι όλα εξαρτώνται από το Θεό και από σας. Φαίνεστε να έχετε αφιδόλευτα ποιά από την κούπα τη ζωή, λουσμένε στο φω του ήλιου. Εγώ έζησα αποκλειστικά στα ενδότερα ή με τη θλίψη για μόνη δυνατή συγκίνηση. Πριν από την απομόνωση τη αρρώστια μου, ήμουν κιόλα μόνη. Και είναι λίγε οι νέε γυναίκε σε αυτόν τον κόσμο που να μην έχουν δει, να μην έχουν καταλάβει, να μην έχουν γνωρίσει περισσότερο από όσο εγώ την κοινωνία. Γυναίκε που τόσο δύσκολα να μπορεί να τι αποκαλέσει κανεί νέε σήμερα. Μεγάλωσα στην εξοχή. Δεν είχα ευκαιρίες να βγαίνω. Η καρδιά μου κλεισμένη στα βιβλία και την ποιήση. Εμπειρία μου, η ονειροπόληση. Κι έτσι ο χρόνος περνούσε. Κι έπειτα, όταν ήρθε η αρρώστια μου και μοιάζε να στέκομαι όρθια στο χείλος του κόσμου, δίχως προοπτική να ξαναπεράσω ποτέ το κατόφλαινος δωματίου, άρχισα να σκέφτομαι με πίκρα πως είχα απομείνει τυφλή μέσα στο ναό που θα εγκατέλειπα. Έμοιαζα με το που δεν είχε διαβάσει Σέξπιρ και ήταν πια πολύ αργά, καταλαβαίνετε. Εν ολίγες, αν συνεχίσω να ζω και εν δεν ξεφύγω από αυτή την απομόνωση, δεν καταλαβαίνετε ότι εργάζομαι με πασίδηλα με εονεκτήματα, ότι κατά κάποιο τρόπο είμαι σαν τυφλός ποιητής». Thank okay. Δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι τα γράμματά σας δεν σημαίνουν για μένα παραπάνω από ότι για σας, ότι δεν είναι για μένα τα πάντα. Ρωτήστε το φύλακα αγγελό μου και ακούστε τι λέει. Ο δικός σας θα στρέψει το κεφάλι και τα ζώντας αλλού από ντροπή, αν παραβάλει τις χαρές του. Όμως τι θα μπορούσα εγώ να πω που να μην είναι άδικο για σας. Τη ζωή σας. Αν μου την προσφέρατε κι εγώ απέθετα ολόκληρη την καρδιά μου, τι παραπάνω θα αφήνα εκεί, εκτός από αγωνία και θλίψη, πολύ μεγαλύτερες από όσο η μοίρα όρισε στη γέννησή σα. Τι θα μπορούσα να σας προσφέρω που να μην είναι δείγμα αγνωμοσύνης. Να γιατί πρέπει να αφήσουμε το πράγμα εδώ. Και πρέπει να σας εμπιστευτώ, ζητώντας σας να το εγκαταλείψουμε, δίχως λέξη παραπάνω. Από την αρχή... Έχω νιώσει έναν φόβο με πολύ βαθιές, πως ο πανέρχεται επανέρχεται κυριεύει το πνεύμα μου, πως από τη γνωριμία μας η εύθυμη διασκέδασή σας μόνο πόνο θα κερδίσει εν τέλει. <Κι> Δεν υπάρχει για μένα άλλο θέμα, μόνο εκείνο που υψώνεται από τούτο το γράμμα και από τέτοια γράμματα. Αυτό το συνέστημα ότι είμαι κάτι για κάποιον... Όταν ο κόσμο κρίνει μεταξύ των δυο μα ή μάλλον εμά του δυο μαζί, θα πει πω δεν υπήρξαν γενναιόδωρα τα χαρίσματά μου. Όχι, εσεί είστε σε θέση να διαλέξετε και θα μπορούσατε να είχατε διαλέξει καλύτερα. Είναι η βαθύτατη πεποίθησή μου. Είναι μόνο η αγάπη σα για μένα. Είναι μόνον αποκλειστικά και απλώ η αγάπη σα για μένα που δημιούργησε ένα επίπεδο όπου συναντηθήκαμε και μείναμε μαζί. Η πρώτη φορά που φάνηκε να παραδέχομαι μέσα μου, σαν σε λάμψη κεραυνού, την πιθανότητα το τρυφερό ενδιαφέρον σας για μένα να είναι κάτι παραπάνω από το έργο ενός ονείρου, η πρώτη φορά υπήρξε εκείνη, όταν δηλώσατε, όπως έκτοτε πολλές φορές το έχετε κάνει, ότι μ' αγαπάτε όχι για κάποιον λόγο, αλλά γιατί μ' αγαπάτε. She'll unease you just to please you. She's got better day besides. She'll expose you when she snows you. She knows ya. She's the point. Πιστέψατε ότι ο σκοπός μου ήταν να απορρεπονεθώ κατά την πρώτη μας συνάντηση ότι με αγαπούσατε μονάχα για την ποιησή μου. Κάτι που δεν έκανα, απλώς επειδή δεν πίστευα ότι με αγαπούσατε για κάποιον λόγο. Κατά τα άλλα, δεν είμαι, φαντάζομαι, υπερβολικά απαιτητική σε ό,τι αφορά τον λόγο για τον οποίο κάποιο θα μπορούσε να με αγαπά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος επαρκή για να με αγαπάτε. Ασφαλώ. Και βαθύτερη επιθυμία μου είναι να μην υπάρξει ποτέ. Δεν έδωσα ποτέ αυτό που μου ζητάτε να προσφέρω σε εσά. παρά μόνο στους οικείους μου και μία, δύο ή τρεις φορές σε φίλους. Ουδέποτε παρά τις μομφές. Και τώρα τι πρέπει να κάνω. Εντάξει, υποθετώ. Ναι. Υποθετώ ότι πρέπει να τα αποκτήσετε. Εσείς που φτάνετε πάντα στους στόχο σας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο κιόλας θα σας δώσω αυτό που ζητήσατε. Κάποια μέρα θα σας το στείλω ίσως. Όπως ξέρατε ότι θα έκανα. Δεχτείτε ότι δεν αξίζω τη μομφή. Αν λέω τώρα πως ποτέ δεν θα μπορέσω ούτε θα θελήσω να σας προσφέρω αυτό το πράγμα. Παρά μόνον, αν συμφωνείτε κι εσείς, θα το αντάλλαζα με κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε, δεν θα παραστήσω τη γενναιόδερη, όχι, ούτε την αξία αγάπητη. Αυτή η υπόθεση πρέπει να είναι ή μια αυθεντική συναλλαγή ή τίποτε απολύτως. Αποφασίστε, λοιπόν. Θυμάστε την πορφυρή μπουκλα ενός βασιλιά, από την οποία κρεμόταν η μοίρα μιας πόλης.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 <Τερ'> ε, πόσο διαφορετικές από πέρυσι είναι αυτή τη στιγμή οι μου για εσάς και για μένα την ίδια και για τον κόσμο και για τη ζωή Τα πνεύματα που κοιτάζουν πίσω, πέρα από τον τάφο θα αισθάνονται απαράλλαχτα όπως εγώ όταν στρέφω το βλέμμα μου Πιστέψτε ότι εγώ που είμαι εξίσου οξυδερικής με τις άλλες γυναίκες και όχι λιγότερα ταπεινόφρων υπήρξα αποφασιστικά τυφλοί όταν ήρθατε εσείς δεν μπορούσα να συλλάβω την πιθανότητα να συμβεί αυτό. Ήταν υπερβολικά, υπερβολικά εξαιρετικό. Και έτσι θα μοιάζει μέχρι το τέλος. Η έκπληξη, θέλω να πω, θα συνεχίσετε η Είναι το προσωπικό μου και ιδιαίτερο παραμύθι.